Άρπαξα την έτοιμη τσάντα και βγήκα στο προάβλιο. Στα αυτιά μου έφτασε μακρινός υπόκοφο βόμβο. Σε μερικά δεύτερα, ένα στρανταχτό ηχηρό μανδίας σκέπασε αργά και σταθερά το κτηριακό συγκρότημα της φυλακής. Θέλει τρέλα η ζωή. Το ελικόπτερο ξεκόλησε από την ταράτσα. Δεν ξέρω αν ήταν δική μου ψευδαίσθηση, αλλά μέσα από τον επιβλητικό του ήχο άκουγα και ένιωθα το παρατεταμένο χειροκρότημα χιλίων και πλέον κρατουμένων. Μια ισχυρή έκρηξη ασυγκράτητων συναισθημάτων φώτισαν σαν πολύχρωμα μεγκαλικά το μέσα μας σκοτεινό έως τότε ουρανό. Θα το δελτίο μας με τη Μεγάλη Είδηση της ημέρας. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε τρία χρόνια. Ασκούγεται απίστευτη αλλά συνέβη. Πιθανολογείται ότι είναι εκτεφάλι ο Βασίλης Παλευκόνης του Αγκέ Τριζάου. Σκευή, 7 με 9, μια φυσιολογική ζωή. Hey, hey, hey. Καλησπέρα. Είναι το πρώτο μέρο τη εκπομπή που διαβάζει αποσπάσματα από το βιβλίο του Βασίλη Παλαιοκώστα, Μια φυσιολογική ζωή, δράσει και αποδράσει ενό επικηρυγμένου, εκδόσει των συναδέλφων, Αθήνα 2019. Τι δράσει και του στοχασμού του γνωστού ληστή τραπεζών θα αντίσουμε ηχητικά με μουσικέ που επιλέξαμε συνειρμικά διαβάζοντα το βιβλίο του. Ελπίζω να τα απολαύσετε. Mm -hmm. Μέρο πρώτο. Χωρίς γυρισμό. Vou por aí a procurar E pra não chorar Deixe-me, preciso andar ou por aí a procurar E pra não chorar Quero assistir ao sol nascer Ver as águas dos rios correr Ouvir os passaros cantar, eu quero nascer, quero viver, Deixe me preciso andar, vou por e a procurar, grita e não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar, pois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer. Ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me precisar. Vou por aí a procurar. E por não chorar. Deixe-me precisar. Vou por aí a procurar. Sorri pra não chorar. Deixa, preciso andar, procura e a procura. Ελεγμένα βιωματικά κομμάτια δράση τη ζωή μου μεταφέρουν μέσα στο χρόνο σημάδια μια ατόφια κατέργα τη αλήθεια. Με οδηγώ αυτά τα σημάδια, σε αυτή την αλήθεια, θα προσπαθήσω να σε περπατήσω, αναγνώστη. Μην σκοντάψει και μη χάσω μερά τι του γραπτού μου λόγιου. Ακολούθα τον παλμό μου. Τον ζωντανό, ρυθμικό παλμό μιας ψυχή που επί γεμάτα χρόνια καταζήτηση και άλλα 7,5 εγκλισμού βρέθηκε στη δίνη μια αδιάκοπη καταδίωξη από ανέσκητες εξουσίες που δεν έχουν καρδιά, ούτε χτύπο, ούτε υρμό. Αφού Αφουγκράσου τον καθαρό διαπεραστικό του ήχο που ματώνει τα αυτιά του εξουσιαστή και αφημιάζει τα κάθε λογή ζαγάρια του. Έκλειψη τη λίπη. Πήγα και αγόρασα. για να ζητώ. Φυλάω ξημερώματα. Τι πάση να μην κάθω. Τη μένω ανυπόμονα να πάει. Μεσημέρι. Η ώρα είναι ακόμα. Έξι παρά δέκα, είσαι στην ανυποφορή σαν να'ναι καλοκαίρι Περνίζω τον εαυτό μου στο τάβλι Διώχνω <Τερνίζω> τη μίγα που με ενοχλεί Ανοίγω <Τερνίζω> ένα βιβλίο για να μάθω <Τερνίζω> Η έκλειψη αυτή γιατί αργεί Βεμβατάω πάνω κάτω σε τέσσερις σπίκους Η ώρα κοιλά, τότε όργα Κρύος της ρόντας με εγκυλούσει Κοιτάζω την κούκλα που με κοιτάω Καίνω στους δρόμους, όλο αγωνία οι τσέπες μου είναι αδιανές Χωράω yeah. τα γυαλιά του ηλίου yeah. Και περιμένω yeah. Η πρωί του Σαββάτου ξεκίνησε να ρίχνει πυκνό χιόνι και μέχρι το βράδυ, μέσα στην πόλη των Τρικάλων, είχε πάνω από 15 πόντου. Αυτό είναι. ήταν καλό και κακό. Σε αστικό περιβάλλον, το εμπόδιο του χιονιού είναι δύσκολο για το φυγά, αλλά εξίσου δύσκολο και για τον διώκτη. Τέσσερι παραπέντε Κυριακή, με μια τσάντα σούπερ μάρκετ στα χέρια, έφτασα απέναντι ακριβώ από το σημείο του τοίχου τη φυλακή που είχε επιλεχθεί για να γίνει η απόδραση. Εκεί είχε ένα περίπτερο. Στάθηκα για λίγο απέξω, ροκανίζοντα τα ελάχιστα λεπτά χρόνου που απέμειναν. Το χιόνι πια είχε φτάσει σχεδόν τους 30 πόντου. Η πόλη είχε παραλύσει. Μόνο η κεντρική δρόμοι ήταν ανοιχτή και αυτή δύσκολα προσπελάσιμη. Κυκλοφορούσαν λιγοστά αυτοκίνητα και ακόμα λιγότεροι άνθρωποι. Φορούσαν σκουφάκι στο κεφάλι που έκρυβε το μέτωπο και τα αυτιά μου και το κασκόλ που κάλυπτε ολόκληρο σχεδόν το υπόλοιπο πρόσωπο. Ο σκοπό ήταν μέσα στη σκοπιά του. Άκουγε στη διαπασόν την περιγραφή ποδοσφαιρικού αγώνα στο φορητό ραδιόφωνο. Δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο. Τέσσερι ακριβώ. Δρασκέλισα κάθετα τα λίγα μέτρα του δρόμου που με χώριζαν από τον τοίχο τη φυλακή. Φτάνοντας στο πεζοδρόμιο, έβγαλα από τη σακούλα το σκοινί, πέρασα τη θηλιά στη βάση ενό πανωστάτη, τραβήχτηκα στη μέση του δρόμου και πέταξα με δύναμη το βαρύδι πάνω από τον τοίχο. Ελάχιστα δίπλα τη σκοπιά. Το σκηνή ακολούθησε την τροχιά του βαρυδιού, περνώντας προς την πλευρά του προαυλίου. Άρπαξα την άδεια τσάντα, έριξα ένα τελευταίο βλέμμα στο σκοπό που δεν είχε καταλάβει τίποτα και άρχισα να τρέχω μέσα στα χιονισμένα στενά της πόλης. Τα αυτοσχέδια, μονοπάτια των κατοίκων της πόλης πάνω στο χιόνι με βοηθούσαν να απομακρυνθώ σχετικά γρήγορα. Στο μεταξύ ο Νίκος με τον Μπρόιν πια συγκρατούμενο νύν συνειδοπόρο του σε αυτήν την απόδραση βίωναν τη δικιά τους περιπέτεια. Περπάτησαν για ώρες προς το βορρά ακολουθώντας τις γραμμές του τρένου και κοντά στα μεσάνυχτα έφτασαν στα πρώτα σπίτια της Καλαμπάκας. Εκεί τους περίμενε σε προκαθορισμένο ραντεβού ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης κατοικούσε σε παρακείμενο χωριό, Γνώριζε καλά όλα τα κατατόπια τη ευρύτερη περιοχή, μιας και ήταν από καιρό ενημερωμένο για τη σχεδιαζόμενη απόδραση, προνόησε και έκανε τα κουμάντα του. Εντόπισε ένα εγκατελειμμένο ασκηταριό στα βράχια των μετεώρων, όπου μετέφερε τρόφιμα, νερό και πάσματα, ξύλα για τον τα κτλ. Μέχρι και κιάλια είχε. Το ασκηταριό ήταν μια σπηλιά σκαμμένη μέσα και ψηλά πάνω σε έναν θεόρατο βράχο στην νότια πλευρά των μετεόρων. Ένα μεγάλο αριθμό από στενά σκαλοπατάκια λαξευμένα στα πλευρά του ογκώδε βράχου ξεκινούσαν από τη ρίζα του και σκαρφάλωναν όσα πάνω, καταλήγοντα το εσωτερικό μια διαμορφωμένη σε κατοικήσιμο δωμάτιο αίθουσα. Από το μοναδικό παράθυρο του, μια μεγάλη τζαμένια επιφάνεια που η μια τη άκρη ήταν στερεωμένη πάνω στον φυσικό πέτρινο τοίχο ενό τζακιού. Μπορούσε κανείς να βλέπει πανοραμικά τα περισσότερα χωριά του κάμπου της Καλαμπάκα και τα τριγύρω βουνά. Σε αυτό το καταφύγιο οδήγησε τους δύο φυγάδε ο Μιχάλης την παγωμένη εκείνη νύχτα. Εκεί θα περνούσαν μια ολόκληρη εβδομάδα, αγναντεύοντα το απέραντο λευκό χειμωνιάτικο τοπίο, πλάι στο αναμένο τζάκι, αφού η χιονόπτωση συνεχίστηκε και τι επόμενε ημέρε. Κάθε που έπεφτε το πρώτο σκοτάδι κάτω και από το βάθο Ακούγοντα συνθηματικά σφυρίγματα. Αμέσω μετά σε ένα υποτυπώδε μονοπάτι, χαραγμένο πάνω στο παχύ στρώμα χιονιού, ξεπρόβαλαν και ανηφόριζαν με δυσκολία τρει μικρέ φιγούρες. Ήταν ο Μιχάλης με τα δύο του σκυλιά. Έφερνε τις καθημερινέ προμήθειε. Με την ευκαιρία δεν παρέλειπε να έχει μαζί του τσίπουρο της περιοχή και παραδοσιακού τοπικού μεζέδες να συνοδεύουν αργάτα αργά τα μεσάνυχτα του κουβεντελώι, μπροστά στη φωτιά. That flame. dreams come through. Αφού δεν καταφέρανε να στοιχηθετήσουν οι κατηγορίε εναντίον μα και τον Νίκο δεν μπορούσε να τον εντοπίσουν, βρήκαν την εύκολη και βρώμικη λύση να κλείσουν εμένα μέσα. Η εσχρή πλεκτάνη των καταχραστών του νόμου θα με οδηγούσε μια μέρα πριν το Πάσχα στο μεταγωγόν τη Πάτρας. Η μοναδική τεράστια αίθουσα ήταν εντελώ άδεια. Λόγω τη γιορτή του Πάσχα, όλοι οι κρατούμενοι είχαν μεταφερθεί στι φυλακέ για τι οποίε ο καθένα προοριζόταν. Όπω εκ των υστέρων θα μάθαινα, εισαγγελέα και ανακριτής είχαν προαποφασίσει την προφυλάκησή μου χωρί να τηρήσουν ως όφυλαν την νόμιμη διαδικασία που προέβλεπε ότι ο κατηγορούμενο πρώτα πρέπει να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου, να αντικρούσει τι κατηγορίε αν το επιθυμεί και μετά να πάρθει όποια απόφαση. Με προφυλάκισαν εκ των προτέρων και εν αγνία μου για να πάνε με τι οικογένειέ του στον προορισμό του όπου θα περνούσαν όμορφα τι γιορτέ του Πάσχα. Ο πόνος σου ευτυχία μου. Ανήμερα του Πάσχα, βάρδια έκανε ένα νομίζω παστυνόμο, κάμια σαρανταριά χωριών, που αναθεμάτιζε την τύχη του γιατί ήταν αναγκασμένο να είναι υπηρεσία τέτοια μέρα εξαιτία μου. Όταν όμω το εξήγησα την πλεκτάνη που μου στήσαν οι τρικαλινοί συνάδελφοί του με του δικαστικού λειτουργού τη Πάτρας, ξέχασε μόνο μια στο δικό του πρόβλημα. Ανεξήγητο γιατί μ' απίστεψε ότι ήμουν έτοιμο να βάλω τέρμα στη ζωή μου και πια δεν μ' τα μάτια του. Φρόντιζε πάντα το να μην μου λείψει κάτι και να βρίσκεται κάποιο ευχάριστο κατά την κρίση του θέμα προ συζήτηση μεταξύ μα. Στι 4 έφτασε κάποιο άλλο για την αλλαγή βάρδιας. Πριν αποχωρήσει, ήρθε στην καγκελόπορτα να με εμψυχώσει. Βασίλη, μη στεναχωριέσαι, όλα περνάνε σε αυτή τη ζωή. Ακόμα και η ζωή, τον αντέκλουσα επίτηδε. Με κοίταξε για λίγο έντονα, προσπαθώντα να αποκρυπτογραφήσει τη σκέψη μου. Μην κάνεις καμιά βλακία, είσαι νέο παιδί, μου είπε με αυστηρό ύφος προστάτη και έφυγε. Έτσι νόμιζα. Δεν πέρασε ούτε ώρα όταν τον είδα να μπαίνει στο γραφείο βάρδιας, κρατώντας δύο σακούλες στα χέρια του. Κάτι είπαν μεταξύ του και κατόπιν ήρθα μαζί στην γυπλίδα. Βασίλη, σούφερα αρνάκι ψητό στη σούβλα από το σπίτι μου, και τσουρέκι, είπε και συνέχισε ψιθυριστά συνωμοτικά. Έβαλα και μπύρες, τσιμουδιά. Δεν πρόλαβα να τον ευχαριστήσω και έβγαλε από την τσέπη δύο κόκκινα, πασχαλιάτικα αυγά. Πέρασε το χέρι του μέσα από τα κάγκελα και μου έδωσε το ένα. «Έλα, χτύπα! Χριστός Ανέστη!» αναφώνησε. Δύο και πλέον μήνες μετά, ξαναβρέθηκα στον ίδιο χώρο. Τόσος χρόνος χρειάστηκε να ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά του ο δικέού. δικαίου. Οι θεματοφύλακε του επιτέλους αποφάσισαν να μάθουν γιατί βρίσκομαι στη φυλακή. «Έτσι να με ρωτήσουν, ραδερφέ, δεν είχα σκοπό να αφήσω αναπάντητα τα ερωτήματά του. Ξέροντα ότι κάποια στιγμή θα με καλούσαν για απολογία, είχα προετοιμαστεί πολύ καλά για απόδραση. Αυτή θα ήταν η ηχηρή απάντησή μου στι εύλογε, αργοποριμένες απορίε τους. Όταν έχει να αντιμετωπίσει υπανθρώπου που διαχειρίζονται τέτοια εξουσιαστικά μέσα με τόσο δρόμικο τρόπο, η φυγή είναι μονόδρομος. Είχα μαζί μου κλειδάκι χειροπέδα και από φυσική κατάσταση βρισκόμουν στην καλύτερη φάση μου. Πληροφορήθηκα από άλλου κρατουμένου ότι τα δικαστήρια ήταν κοντά 200-300 μέτρα από το μεταγωγόν. Τι περισσότερε φορέ του κρατουμένου που ήταν για ανακριτή και εισαγγελέα του πήγαιναν συνοδεία με τα πόδια, δεν θα άφηνα τέτοια ευκαιρία να πάει χαμένη. Η αίθουσα των μεταγωγών ήταν ασφυκτικά γεμάτη σε βαθμό να νοσταλγήσω τι τρει μέρε μοναξιά. Κάποια στιγμή άκουσα τη μεταλλική φωνή του κράχτη, Παλαιοκόστα! Ποιο είναι! Εγώ! Έλα έξω, ανακριτή! Άνοιξε την πόρτα και βγήκα. Ο μισθωτό υπηρέτης του καλούμ πέρασε χειροπέδε μπροστά από τα χέρια και με οδήγησε έξω από τα γραφεία όπου ένας γνώριμος έκανε την εμφάνισή του. Ήταν ο υπαστινόμο που μου κράτησε το πάσχα συντροφιά και μου φέρε το σπιτικό αρνί. Δεν με αναγνώρισε. Τόσοι περνάνε από το μεταγωγό. Είχα πλέον δυο μηνών γένεια, ούτε κι εγώ του το θύμισα. Θα ήταν ο ένας από τους δυο συνοδού μου μέχρι τα δικαστήρια και αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. «Πάμε συνάδελφε, φύγαμε!» Κατεβήκαμε τα σκαλιά και σταθήκαμε στην είσοδο των μεταγωγών. Ο υπαστινόμος κοίταξε τον συνάδελφό του. «Αστω μωρέ, θα τον πάω εγώ!» «Είσαι σίγουρος, μη σου φύγει!» Του θα πάει, καλό παιδί φαίνεται!» Άλλο που δεν ήθελε ο νεότερος, εξαφανίστηκε μόνι. Με σκάναρε από πάνω σκάτω κάτω και με ψαλωτικό ύφος με ρωτά «Γιατί είσαι μέσα» «Ούτε κι εγώ ξέρω» Με ξανασκανάρει Εν τέλει βγάζει μια αρμαθιά κλειδιά τη ζώνη του, διαλέγει αυτό για τις χειροπέδε, τις ξεκλειδώνει και τις βγάζει για τα χέρια μου «Δεν είναι καλό να σε βλέπει ο κόσμος με χειροπέδε. άντε, προχώρα και σ' ακολουθώ» τον ακούω να μου λέει «Έμεινα» Το μυαλό μου σταμάτησε να λειτουργεί για λίγο. Είχα συνηθίσει τι γενναιόδορε εκπλήξεις που πάντα μου επιφύλασε η ζωή, αλλά εδώ το τερμάτισε. Μου αίσθησε το πιο μπαμπέσικο και ταυτόχρονα το πιο έντιμο παιχνίδι τη. Δοκίμαζε ξεδιάντροπα τα μύχια τη ψυχή μου, την ποιότητά τη. Με έφερνε αντιμέτωπο να συγκρουστώ με τον βαθύτερο συνειδησιακό μου κόσμο. Ο άνθρωπο που ανήμερα το Πάσχα τελειώνοντα τη βάρδια του στι 4 πηγαίνει στο σπίτι του και αντί να καθίσει με την οικογένειά του στο τραπέζι επιστρέφει στο κρατητήριο για να δώσει λίγη χαρά σε έναν κρατούμενο, μάλλον είναι καλό άνθρωπο. Όταν όμω ο ίδιο ο άνθρωπο ρισκάρει τη δουλειά του για να μην βλέπει ο κόσμο τη χειροπέδε στα χέρια του κρατουμένου που συνοδεύει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρόκειται για εξαιρετικό άνθρωπο. Αξίζει να πληρώσει αυτή την συμπεριφορά και από μένα! Χωρί χειροπέδε στα χέρια ένιωθα ελεύθερο. Ο Σύνοδος, η παστυνόμο, ήταν αγύμναστος, σωματικά αδύναμος. Αν ξαφνικά έκανα ένα σπριντ ή μια επίθεση αφοπλισμού για να του αποσπάσω το όπλο, δεν θα είχε καμία τύχη. Είχα προετοιμαστεί για απόδραση, μα το ξεκλείδομα τη χειροπέδα ήταν άκρο δεσμευτικό για μένα. Καθ' όλη τη διάρκεια του ΠΕΝΕΛΑ και κατά τον χρόνο που περάσαμε στου διαδρόμου και τα γραφεία των δικαστηρίων, τα πόδια μου περίμεναν τη διαταγή να βγάλουν φτερά. Μα η συνείδησή μου ήταν αναλυσοδεμένη. Το διακείδευμα για μένα δεν ήταν ποιον και τι υπηρετούσε ο αστυνομικός, αλλά αν εγώ θα του φερόμουν όπως έκανε εκείνο, ανθρώπινα. Ποιο θα ήταν το δικό μου δείγμα γραφής σε αυτόν τον άγριο κόσμο που πλέον έμπαινα συνειδητά, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει επιστροφή. Ποιο θα ήμουν και τι θα πρέσβευα. Πήρα την τελική απόφαση να κάνω ευθυνδιαστική απόπειρα τη μέρα του 15 του κατά την ώρα που χτυπούσε το κουδούνι για το βραδινό κλείσιμο του προαυλίου. Η συγκεκριμένη γιορτή είναι σημαντικότερη του καλοκαιριού. Ελπίζω πω θα, θα υπάρχει μια σχετική χαλαρότητα στα μέτρα ασφαλείας τη εξωτερικής φρούρηση. Με λίγη τύχη στο φυλάκιο θα στενόταν καμιά γιορτούλα και ο σκοπό δεν θα βρισκόταν στο πόστο του. Τι μέρε που απαιμέναν μέχρι το 15 Αύγουστο έπρεπε να συγκεντρώσω όλα εκείνα τα υλικά που θα μου επέτρεπαν να αισιοδοξώ ότι η απόπειρα απόδραση θα ήταν πετυχημένη. Κύριο και βασικό ήταν να, να βρω ένα υλικό κατασκευή γκάντζου. Ο γκάντζο έπρεπε να είναι αρκετά βαρύ για να φτάσει τον τα 4 μέτρα ύψο, τραβώντα πίσω του άλλα τόσα μέτρα σκηνή φτιαγμένο από σεντόνια. Τέτοιο υλικό είναι το σίδερο, που δεν ήταν εύκολο να βρεθεί χωρί να κινήσει τι υποψίε. Στο δεύτερο θάλαμο έμενε ο Στάθη, ένα βαρυπινίτη που τελείωνε η ποινή του και είχε πρόσφατα πάρει την πρώτη του άδεια. Ήταν παλιό κρατούμενο. Έβγαλε όλη του τη φυλακή σε σκληρές συνθήκε με εξεγέρσεις και απομονώσει, γι' αυτό ήταν σεβαστό πρόσωπο στη φυλακή. Το Στάθη τον πρωτογνώρισα στο μεταγωγόν Πυρεά, όταν είχα για να βράδυ μετά την προφυλάκησή μου για την υπόθεση τη Λάρισα. Και εμφανώ εντυπωσιασμένο έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Έτσι τώρα πήγα και του μίλησα ω γνωστό. Χάρηκε που με είδε. Ήπια με καφέ και τα είπαμε. Όση ώρα φλιαρούσαμε, πρόσεξα έναν κουβά πλησίματο κάτω από το κρεβάτι του που το χερούλι του ήταν σιδερένιο και πλαστικοποιημένο. Είχα παρατηρήσει ότι ανάλογα χερούλια είχαν οι κουβάτε που χρησιμοποιούσε το συνεργείο καθαριότητα τη φυλακή. Όμω μετά το πέρα του στο που σε μία αποθήκη την οποία κλείδωναν Πού τον βρήκες βρε στάθη, αυτό τον κουβά Στην επόμενη άδεια θα σου φέρω αν θες Δε θέλω τον κουβά, μόνο το χερούλι του Τι σκαρφίζεσαι μικρέ Μου κάνει κοιτάζοντας με πονηρά Πρόσεχε γιατί η φυλακή είναι γεμάτη χαφιέδες Το ξέρω, γι' αυτό μιλάω μαζί σου Θα σου χρειαστούν πολλά τέτοια Πέντε τουλάχιστον, όσο πιο σύντομα γίνεται «Είσαι βιαστικό βλέπω. Σκέφτεσαι να κάνεις δεκαπεντάβους στο έξω. Έτσι, λέω. Τι λες κι εσύ. Με λίγη τύχη, όλα γίνονται. Μήπως μπορείς να μου βρεις επιδέσμους, τον ρώτησα. Πολλού! Το λιγότερο, 8. Λάζαρος θα ντυθείς, με ρωτάει γελώντα. Θα προσπαθήσω να τα έχω όλα σύντομα. Το νου σου στους ρουφιάνους δεν έχει λίγου αυτό το μπουρδέλο. Μην ανησυχείς, προσέχω. Σε ευχαριστώ πάντως». Έφυγα από τον στάθη σίγουρο ότι θα έβρισκε αυτά που του ζήτησα. Το πιο επικίνδυνο στο ρίσκο που έπαιρνα ήταν οι τραυματισμοί. Υπήρχε αρκετά μεγάλη πιθανότητα τα ξηράφια και το αγκαθωτό σύρμα να με τραυματίσουν σοβαρά, κόβοντα κάποιον τέντονα χεριού, κάνοντα έτσι αδύνατη, αδύνατη τη συνέχιση τη προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, οι καρποί και οι αγκώνε των χεριών θα έπρεπε να δεθούν πολύ καλά με επιδέσμου. Ανεβαίνοντα τη μεσαία και αφύλακτη σκοπιά. Έπρεπε να πέσω από 5,5 μέτρα ύψος έξω από το μαντρότιχο, μη γνωρίζοντας την ομαλότητα του εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση ήταν μεγάλος ο κίνδυνος τραυματισμού, γι' αυτό η διπλή επίδεσμοι σε αστραγάλους και γόνατα ήταν επιβεβλημένοι. Στον πιθανό τραυματισμό μου από σφαίρα φρουρού δεν υπήρχαν λύσεις. Το άφησα στην διακριτική του ευχέρεια και την καλοσύνη. Well, early in the morning, early morning, baby, when I ride, well. Early in the morning, in the morning, baby, when I ride, baby, you have a my right side, well. her on my right side, baby, on my right side, sugar. Well, I have a mirror in on my right side. Well, well, Lord. Ενό καθημερινού απογεύματο. Ξοκίζοντα τη μοίρα του, τη γη κολασμένη, σπαταλούσαν τον ανούσιο χρόνο του, παίζοντα ποδόσφαιρο στο μικρό τσιμεντένιο προάβλιο, τάφρο τη φυλακή, κάτω από τον καυτό αγουστιάτικο ήλιο και το άγρυπνο βλέμμα των φρουρών. Έβαλα μέσα στον κουβά τα χερούλια, όλου του επιδέσμου και ένα κανονικό σεντόνι. Τοποθέτησα μια πετσέτα από πάνω, πήρα ένα ζευγάρι φόρμε, ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια και κατέβηκα στα μπάνια. Άνοιξα το νερό να ακούγεται και ξεκίνησα πρώτα να φτιάχνω το γκάτζο. Λίγησα όλα τα χερούλια σχηματίζοντα ένα βε και στις άκρες από ένα μικρό γύρισμα για να γίνει διπλός γκάτζος. Τα ένωσα όλα μαζί και τα έδεσα σφιχτά, κάνοντάς τα ένα λειτουργικό γκάτζο. Δεν ήμουν πολύ ευχαριστημένος από το βάρος, αλλά αυτό είχα και με αυτό θα πορευόμουν. Έδεσα στο σωλήνα της δουζιέρας τέσσερις λωρίδες εντονιού και έπλεξα ένα καλό σκηνί. Το επανέλαβα μια ακόμα φορά. Στη συνέχεια ένωσα τα σκηνιά μεταξύ τους και στη μία άκρη έδεσα το γάντζο. Τήλιξα το σκηνί με κουλούρα και με το γάντζο όπως ήταν και τα έβαλα μέσα στο κουβά. Με τους επιδέσμους έδεσα πρώτα τους αστραγάλους μετά τα γόνατα κατόπιν τους αγκώνες και τέλος τους καρπούς των χεριών. Οι αθλητικές φόρμες ήταν εκτός κλίματος, όμως δεν υπήρχε καλύτερο τρόπο για να καλυφθούν ή τόσοι επιδέσμοι. Σε αυτή τη φυλακή, οι κουβάδε πλησίματος είχαν πολύ σύνθετη χρήση. Μια από αυτές ήταν να κάθονται πάνω του οι κρατούμενοι στο προάβλιο, μια και δεν υπήρχε τίποτα ανάλογο για να καλύπτουν αυτή τους την ανάγκη. Το σημείο που έπρεπε να βρίσκομαι όταν θα επιχειρούσα, ήταν κατηλημμένο από τρεις κουβαδοκαβαλημένους κρατούμενους. Πήγα παραδίπλα Αναποδογύρισα τον δικό μου και κάθισα πάνω του για να παρακολουθήσω τον ποδοσφαιρικό αγώνα τη φυλακή που έφτανε στο τέλο του και το σκόρ ήταν κάπου 23-17. Είδα στα σκαλιά τη φυλακή να κάθονται ω τάθη με το παιδί του κελιού μου. Μοιάζανε να καπνίζουν αμέρι με το τσιγάρο του. Ήμουν βέβαιο πω πιάσανε αυτή τη θέση για να μην χάσουν την ευκαιρία να δουν μια απόδραση σε πραγματικό χρόνο. Άλλωστε νιώθανε και λίγο προνομιούχοι που δεν γνώριζε κανεί άλλο τι πρόκειται να συμβεί. 8.30 χτύπησε το κουδούνι για να εγκαταλείψουν οι κρατούμενοι το προάβλιο. Ο σκοπό, όπω είχα προβλέψει, δεν ήταν στο πόστο του. Οι τρει που εμπόδιζαν τα σχέδιά μου δεν λέγανε να ξεκουμπιστούν. Περίμεναν να αποσυμφορηθεί το προάβλιο για να φύγουν οι τελευταίοι. Δεν μπορούσα να του περιμένω. Πήρα το σκηνί από τον κουβά και με δύο βήματα βρέθηκα μπροστά του. Σηκωθείτε από εκεί, κάνω απόδραση! Του αναγγέλω με πολύ αυστηρό ύφο. Πήραν με γουρλωμένα μάτια του κουβάδε τους και έσπευσαν να εξαφανιστούν αλαφιασμένοι. Πέταξα με δύναμη το γάντζο ψηλά στη γωνία των δύο τείχων με στοχό τον κοντύτερο. Το σκηνί είχε βραχεί στον πάγιο και το βάρος του δεν επέτρεψε στο γάντζο να φτάσει εκεί που εγώ ήθελα. Έπιασε ένα από τα κουλουριαστά ατσάλινα με ξηράφια σύρματα και τραβώντας το έφτασε στα χέρια μου. Δεν ήταν ώρα για μελισυμυρίε. Το έπιασα και τα ξηράφια του χώθηκαν ω το κόκαλεμ στι παλάμε μου. Όμω ποιος νοιάζεται για λεπτομέρειε. Με τρει απλωτέ πάτησα στο χαμηλό τοίχο και με ένα σάλτο βρέθηκα απάνω στη μεσαία σκοπιά. «Εϊ, πού πας», μου λέει ο φύλακας προαυλίου. «Τώρα θα δεις», το απαντάω πηδώντα το κενό. Πέφτοντα από την έξω μεριά του μαντρότυχου, τραντάχτηκα ολόκληρο. Είχε τσιμέντο και από πάνω μια στρώση χοντρό χαλίκι, ό,τι χειρότερο για τα πόδια. Δεν μπορούσε πουθενά. Οι επιδέσμοι έκαναν τη δουλειά του. Εκείνη ακριβώ στη στιγμή, έξω και κάτω από την αριστερή σκοπιά, στη γωνία του Μαντρότηχου, εμφανίστηκε τρέχοντα με ένα αυτόματο στα χέρια ο εξωτερικό φρουρό, φωνάζοντα επανελειμμένα. Ακίνητο! Ακίνητο! Δεν το έδωσα καμιά σημασία. Με ένα σάλτο, πέρασα το τελευταίο εύκολο εμπόδιο, και όσοι ταχύτητα διέθετα, κατευθύνθηκα λοξά και δεξιά κάτω προ τη θάλασσα. Έφτασα σε ένα μικρό όρμο, όπου τέσσερα με πέντε άτομα κάναν μπάνιο και ψάρευαν. Τους προσπέρασα φυσιολογικά σαν να έκανα το απογευματινό μου τρέξιμο. Δεν μου δώσαν σημασία ούτε πρόσεξαν τις σχισμένες φόρμες και τα ματαωμένα χέρια μου. Διέσχισα 300 με 400 ακόμη μέτρα και αφού σιγουρεύτηκα ότι κανείς δεν με βλέπει, κρύφτηκα σε ναθαμνώδες μέρους. Βρισκόμουν εκτός κατοικημένης περιοχής και σε λίγο θα έπεφτε το βράδυ. Αν δεν με εντόπιζαν σε ένα τέταρτο μισή ώρα, η βραδιά θα ήταν η δική μου. You know, the first time I traveled out In the rain and snow, in the rain and snow You know, the first time I traveled out In the rain and snow, in the rain and snow I didn't have no Pharaoh, not even no place to go And my dear mother left me when I was quite young When I was quite young And my dear mother left me when I was quite young, when I was quite young. She said, Lord, have mercy on my wicked son. Προ το τέλο αυτή τη χρονιά, ήδη σκεφτόμασταν σοβαρά να προβούμε σε ένοπλη ληστεία τράπεζα σε επαρχιακή πόλη που θα ήταν η παρθενική μα. Μετά από αρκετή αναζήτηση, εντοπίσαμε μια εμπορική στην πόλη των Ιωαννίνων σε πολύ καλό σημείο κοντά στο κέντρο. Ήταν στην αρχή τη εξόδου και πάνω στον δρόμο προ την άρτα. Σχετικά μικρή που δεν χρειαζόταν τρίτο άτομο για την εσωτερική κάλυψη. Μα φάνηκε ιδανική για το ξεκίνημα του νέου μα επαγγελματικού προσανατολισμού. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, εκτό από την έλλειψη προηγούμενη πείρα στο συγκεκριμένο αντικείμενο, δεν μα έλειπαν πολλά πράγματα. Ο Οπλισμό υπήρχε, αυτοκίνητα είχαμε, ήδη διοπλεμένα και ανά πάσα στιγμή υπήρχε δυνατότητα να πάρουμε όσα μα χρειαζόταν. Καθότι παραμεθόριο η πόλη των Ιωαννίνων είχε έντονη στρατιωτική παρουσία. Προμηθευτήκαμε φόρμε παραλλαγή, τι οποίε τοποθετήσαμε διακριτικά λοχαγού και υπολογαγού αντίστοιχα και στρατιωτικά καπέλα τύπου τζόκι με εθνόσιμο παρακαλώ. Η πρωτότυπη αμφίεση θα μα παρήχε μια σχετική κάλυψη κατά την προσέγγιση μα στην τράπεζα και κατά τη διαφυγή μα από αυτή. Οχτώ το πρωί Δευτέρα, σταθμεύσαμε το μαύρο γκολφ έξω ακριβώ από την εμπορική των Ιαννίνων. Όλα φαίνονταν καλά. Κοιταχτήκαμε, κατεβάσαμε τι κουκούλε προσώπου και με ένα νεύμα ανοίξαμε ταυτόχρονα τι πόρτε. Εγώ, καθώς βρισκόμουν από την πλευρά της τράπεζας, ανέβηκα γρήγορα τα σκαλιά και άνοιξα τη δίφυλη ζαμένια πόρτα. Ο ταμίας ήταν ακριβώς απέναντί μου με το χρηματοκιβώτιο πίσω του ορθάνυχτο. Θαδωμάσια! Του πετάω ένα σάκο και σημαδεύοντάς τον με την χράπα χρούπα, του λέω «Λεβέντι, αν δεν έχεις καταλάβει, κάνουμε ληστεία! Βάλε όλα τα λεφτά στο σάκο και θα συνεχίσει να ζεις!» Προ στιγμή σάστησε. Κοίταζε τον διευθυντή που καθόταν απέναντι στα αριστερά του μπα και του δώσει καμιά λύση να απαλλαγεί από το κακό που τον βρήκε. Να κάνει ό,τι σου ζητάει, του προτείνει ο σόφρον διευθυντή. Εκείνο άρχισε να γεμίζει με ανακούφιση το σάκο. Καθότι πρωί υπήρχε μόνο μια πελάτη στην αίθουσα. Ο κωστας είχε πάρει τη θέση του στην είσοδο τη πρό... πόρτα, κρατώντα στα χέρια του ένα ούζι. Όλα τα είχαμε προβλέψει, εκτό το ότι θα βρίσκαμε το χρηματοκιβώτιο ανοιχτό και γεμάτο χρήματα. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του Ταμεία να χωρέσει περισσότερα χρήματα στο σάκο, ήταν σίγουρο ότι θα μένανε πολλά λεφτά στο χρηματοκιβώτιο. «Δεν μπορώ να τα βάλω όλα», μου λέει η φανερά λυπημένος ο Ταμείας. «Μη στένα μωρέ, δεν είμαστε και πλέον έκτε. Παίρνω το σάκο, ζητάμε μια τυπική συγγνώμη για την αναστάτωση, τους καλυμιρίζουμε και βγήκαμε στον δρόμο. Ησυχία. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο, διανύσαμε 500 μέτρα στην κεντρική αρτηρία και στρίψαμε δεξιά. Ακολουθώντας στενά δρομάκια, φτάσαμε σε μια πιλωτή πολυκατοικία όπου είχαμε σταθμεύσει το Range Rover για την αλλαγή. Βάλαμε τον Golf μέσα στην πιλωτή, μεταφέραμε τα χρήματα και τον οπλισμό στο Range Rover και ετοιμαζόμασταν να επιβαστούμε όταν διαπιστώσαμε ότι ο τετράποδο συνεργάτη μα κατέβηκε από το Jeep. Όσο και προσπαθήσαμε να τον μεταπίσουμε, δεν έλεγε να μα ακολουθήσει. Μάλλον δεν ήταν σύμφωνος με την τελευταία μας ενέργεια ή είχε θυμώσει γιατί δεν τον πήραμε ως τσιλιαδόρο στη ληστεία. Ας χρησιμοποιήσουμε τη φαντασία μας. Μπαίνουμε στην τράπεζα με ένα περίστροφο στο χέρι. Ο χρόνος ξεκινάει από τώρα. Το... Όταν φεύγω, δεν λέω γιατί και για πού Ξηραυκές πάνω στις φλέβε και στο σώμα του. Είμαι κάπου με στη μέση του δρόμου του γυρισμού Και έχω την τσίτα ενός νου διαρκώ σε κρίση πανικού Ανοίγω με δύσκολα Η λάθη, Ήδια επιχειρήματα θα αρχομουν, Μα μου τέλειωσαν καπνός, χαρδιά και χρήματα Ρημαδιά, πείματα που γράφω τσαλακών Συγγνώμη που άρχισε, έχει κίνηση στον δρόμο Αποτυπώνω τα απαραίτητα Όσα μου τραβούν το βλέμμα γρήγορα Σω τα μάτια μας είπαν και εγώ δεν μίλησα Λιώνε τη βαρύτητα, δεν πέφτω Έσπασε το κλαδί που κρεμαστήκαμε Και έπεσε το δέντρο, πακέτο Κυκλοφορώ σε δρόμους βρώμικους Βλέπω αγκάθια στον δρόμο για τους ξυπόλοιτους Παντού παγίδες οι πεδαμένε μα ελπίδε γίνανε μπνεύση για τούτε τι σελίδε. Ήρθε στο μυαλό μου χθε το βράδυ. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, κλείσα δυο ζευγάρια μάτια πριν πάνε στον άδειο. Σ' Αποχαιρέτησα με πόνο, δίχω δάκρυα. Φιόντζω με τα στρατιωτικά, να ακούει τα δυσάρεστα. δια εικόνα έχει παπώσει χρόνια στο μυαλό μου. Προχθέ το ηρεμούσα τον αδερφό μου. Είχε στραβώσει με την αδίκια του ντουνιά. Που φεύγουν πρώτα τα καλύτερα, παιδιά τόση. από την πτώση ήταν δίπλα μου. Τα πιο δύσκολα ήταν πιο άδειο το σπίτι μου Οι τύχοι κλείνουν γύρω μου ασφυκτικά Με τον Γιώργο μοιραστήκαμε η μουσική και διαλουριά του ρασιά Μια αγριά που είχε διαβάσει το χέρι μου Μου είχε πει πως θα φύγουνε από τη ζωή μου Ο θάνατος είναι μαζί μου από Και μοιράζω τη σκηνή μου κάνει μπάξο Νικόλυσα, Σήμερα πριν δύο χρόνια έφυγε από εδώ πέρα Με τον Καμπανδία σειρμαντιστή στη δίμ Έπει τη σκουριά το τιμόνι, δυο μπεκουσιώνε από λιμάνι Κολομβία. Στο σωμόνι με σε τόσου. με αυτά που δόθηκαν. Έχω ένα χρέο σε αυτού που δεν σηκώθηκαν. Σε αυτούς που πανθαρίξουμε θα ρίξουμε έναν ύπνο και θα φύγουμε. Δέκα χρόνια μετά μείναν κάτω, δεν ξεκολλήσανε. Δεν προβλήματα. Απλά δημιουργήσαμε άλλα. Ένα τηλέμα, έχω ένα πάρι και ένα σάβανο σταλγό. Με περιμένουν ένα αυγό νικητή, κι αν δεν νικήσω θα το κάνω. Το σεπούκου θα το δει. Με παιδί πρώτη γραμμή είμαι πολεμιστή κι αυτήν άλλη μια μάχη. Είμαι αστικό με ένα επιβάτη. Δεν είχε χώρο για πολλού μάχε. Προλάβει μια θέση στο συνοδικό κι ασπάει για να τρακάρει. Ταξίμια για ταξίδια στο φεγγάρι που δεν έχω κάνει. Τη φρεντακάλο φρυμπακάνω στο μπουκάλι. Περνά μια βόλτα να τα πούμε κάποιο βράδυ. Όλα μέσα μου έχουν σαν του πατάρι. Δεν είμαι Άγιος, μανάτος, το συναξάρι μου. Τα λίγα σωστά και τα χιλιάδες λάθη μου. Μέσα στη ζάλη μου τεντώθηκα και σέψασα, Είμαι νεκρός από τη μέρα που σε ξέχασα. Δεν ήξερα άλλο τρόπο. Τη Εγώ θα πάω στην κόλαση για να μπορέσεις να λες ότι τα χεράκια σου. Ας <Τιξέρα> <Τιξέρα> στη θησαυρά. το βλέπανα ήρχεται και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Χαπαράλισε από τον μπόνδο. Αλλη δρανεκρή. Κάναμε ένα γύρο την πλατεία και παρκάραμε το Audi στη γωνία του κατηφορικού δρόμου έξω από την Εθνική Τράπεζα. Καθόμουν πίσω και κατέβηκα πρώτος. Κρατούσα μια μεγάλη τσάντα οικοδόμου που περιείχε δύο γεμάτες 7 σφαιρές κοντόκονες, καραμπίνες και ένα μεγάλο ταξιδιωτικό σάκο. Ο Κώστας, συνοδηγός, βγήκε δεύτερος. Κάτω από τον ανοιξιάτικο μπουφάν του είχε κρεμάσει χειαστεί με η μάντα ένα ούζι. Ο Νίκο, ω οδηγό, βγήκε τελευταίο. Με αυτή τη σειρά δρασκελίσαμε τα λιγοστά σκαλιά μέχρι να μπούμε. Φορούσαμε όλη γυαλιά ηλίου και καπέλα τύπου τζόκι. Ο Κώστας έμεινε να φυλάει την είσοδο. Εγώ, καθώ προπρεβόμουν του Νίκου, βγάζω μια κοντόκανη και του την πετάω. Την πιάνει στον αέρα, βγάζω την άλλη και αρχινά το πανηγύρι. Για όποιον δεν κατάλαβε, γίνεται ληστεία. Τα λεφτά τη τράπεζα ήρθαμε να πάρουμε, όχι τι ζωέ σα. Μην μας αναγκάσετε να το κάνουμε. Στην τράπεζα θα ξανάρθουν χρήματα. Η ζωή δεν επιστρέφει ποτέ. Φρόνημα να πάμε όλοι σπίτια μα κτλ. κτλ. Κατευθύνθηκα στον ταμείο και του κόλλησα την κοντόκανη στο κεφάλι. Άνοιξε το τώρα, γιατί το μαθηματικό μυαλό σου θα σκορπίσει στην αίθουσα. Δεν έχω εγώ το κλειδί, το έχει ο διευθυντή, κλαψούνησε. Πέρασα στην απέναντι μεριά τη αίθουσα όπου σε ένα γραφείο καθόταν ο Διευθυντή που παρίστανε ότι δεν είχε καταλάβει τίποτα, συνεχίζοντα να γράφει στα ντοσχέτρου. Σήκωσε τα μάτια και με κοίταξε όταν ένιωσε την Κιάννη στο μέτωπο του. Διευθυντάκο, σήκω πάνω, μη παριστάνει το κορόιδο. Θέλει να δει αίμα στην τράπεζά σου, να είσαι σίγουρο πω στάνει το δικό σου. Τσακί σου και έλα να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο τώρα. Ναι, παιδί μου, αμέσω. Φτάσαμε και περάσαμε πίσω από τα γησέ των ταμείων, όπου περίμενε ο ταμεία. Ο διευθυντή έβγαλε από την τσέπη το κλειδί και το έδωσε στον ταμεία. Εκείνο με τη σειρά του το έβαλε στην κλειδαριά του τεράστιου χρηματοκιβωτίου και το γύρισε επανελμένα. Κατόπιν έπιασε το μεγάλο πόμολο και το τράβηξε με δύναμη προ τα κάτω. Η βαριά ατσάλινη πόρτα άνοιξε αποκαλύπτοντα το περιεχόμενό του. BINGO! Τιν καπακέτα από πεντοχίλιαρα και χιλιάρικα. Αδύνατο να χωρέσουν όλα στου σάκου που φέραμε. Ήταν η δεύτερη φορά που θα αφήναμε χρήματα πίσω μα λόγω κακού υπολογισμού αυτή τη παραμέτρου. Ξεκίνησα να γεμίζω βιαστικά με πακέτα πεντοχήαρα το μεγάλο ταξιδιωτικό σάκο, ακούγοντα τον Νίκο να αστείευεται με πελάτε και υπαλλήλου και να κάνει κομπλιμέντα στι όμορφε κυρίε. Γέμισα σου απάνω και την τεράστια οικονομική τσάντα, μα πάλι δεν έλεγαν να τελειώσουν. Κοίτα λίγο πίσω από τα γραφεία, μήπω υπάρχει κάποια τσάντα, φώναξε του κόστα. Κοίταξα, μα δεν υπάρχει τίποτα, μου αποκρίθηκε. Ήρθε κοντά μου, έβγαλε από τον μπουφάν του και μου έδωσε μια θήκη πνόσακου. Πάντα προνοητικό ο Κώστας. Γέμισε την αφήγουμε, αργήσαμε. Έχει μαζευτεί κόσμο απ' έξω. Έκανα γρήγορα. Έδωσα το εξαιρετικό σάκο στον Νίκο, τη θήκη του πνόσακου στον Κώστα, πήρα και εγώ την οικοδομική τσάντα και έτοιμη για αποχώρηση. Στα πέντε λεπτά παραμονή στην αίθουσα τη τράπεζα, τα χωρατά του Νίκου είχαν ευθυμίσει υπαλλήλου και πελάτε, δημιουργώντα μια ωραία ατμόσφαιρα που γουστάραν όλοι. Μανούλα, Μανούλα σε αυτά ο Νίκος, αφού πρώτα τους ζητήσαμε συγνώμη για την πρωινή αναστάτωση, τους χαιρετήσαμε. ανταποδίδοντας την πρόσκαιρη διέξοδο την θανατερή καθημερινότητα που απροδοποίητα τους προσφέραμε, εκείνοι μεγαλόκαρδα και με χαμόγελο στο μας ευχήθηκαν καλοφάγωτα και σε καλή μεριά. Είναι Όσο στός που έχει ζυγαριά Στρατηγικό κόζιο Κόζιακα, να έχει γερά μάτια και υγιέ πνεύμα να τα καθοδηγεί, μην αφήνει ποτέ ανεκμετάλλευτη την οπτική που κάθε φορά σου προσφέρει απλόχερα το συναρπαστικό χάος που αυθαίρετα ονομάστηκε ζωή. Αυτό και μόνο ω βαθύτερη φιλοσοφική αναγκαιότητα επέβαλε το ίδιο το τοπίο στην παρούσα στιγμή. Από εκεί ψηλά, η καθάρια του ρίζοντά μα αποκάλυπτε πανοραμικά στο ανάγλυφο το απαράμιλο κάλο τη γη. Αφήσαμε ελεύθερη την ψυχή μας να παρασύρει τα βλέμματά μας κάτω και πέρα στα μετέωρα, στη Θεόπετρα και ακόμα μακρύτερα στα λιμέρια των Θεών και των Κεντάβρων. Μαζί να ταξιδεύουν στο κελάρισμα των νερών που στροβιλίζονται κατά μήκο του ποινιού, να γίνουν ένα με τον μόχθο αγρότη που αγόγγιστα αναμοχλεύει το κορπερό χώμα του τροφοδότη κάμπου. Íστατα, ω πράξη αιώνια να σμίξουμε το βαρύ, χέρι αυτού του αγρότη. Για να δώσουν ένα οργισμένο, ηχηρό ράπισμα στο πρόσωπο κάθε μπατσίζοντα εξουσιωμανή που καμώνεται τον νόμο και το δίκαιο, κυνηγώντα ληστέ τραπεζών. Από τούτο εδώ το βουνό που καθόμασταν και με την αρχαίγονη γη του Ασκληπιού και των Θεσσαλικών Υπέων, ξεπρόβαλαν πρόσφατε μνήμες που απεικόνιζαν αφινιασμένα αποσπάσματα να ρίχνονται πίσω από μια χούφτα ληστέ σε ένα λυσαλέο ανθρωποκυνηγητό μια αντίστακτη εξουσία έναντι ανυπότακτον, που δεν έλεγα να σκέψουν το κεφάλι. Ο αδυσόπητος αυτός πόλεμος εξελισσόταν σε ένα άνισο παιχνίδι επικράτησης. Απ' τη μια των αρχόντων που νέμονταν τα ωφέλη του δημοκρατικού μεθυστορήματος που έσπηραν για να εντρεώσουν την εξουσία τους, υφαρπάζοντας τον πλούτο αυτής της γης και χώρας και απ' την άλλη, του ένοπλου δυναμικού των εξαθλιωμένων εγκατελειμμένων στη μοίρα του χωρικών Νέοι που αρνούνταν να αποδεχτούν τη μιζέρια ω πρόταση ζωή και να ανεχθούν την πόρτα τη εξουσία να του πατά το σβέρκο, έπαιρναν τα όπλα και τα στρέφαν εκεί που πρέπει να, στρα... να στραφεί όποιο αποφασίζει να εναντιωθεί στου άρχοντε και τι αρχέ του. Σε εκείνου για του οποίου όλοι οι θεσμοί του κράτου έχουν αξία και χρησιμότητα μόνο όταν λειτουργούν ω μηχανισμοί διαφύλαξη των προσωπικών του συμφερόντων. Δεν χρειαζόταν να μελετήσουν ιδεαλιστές επαναστάτες, άλλωστε οι περισσότεροι ήταν αγράμματοι, γιατί η αδικία και η καταπίεση ήταν εκεί μπροστά τους. Της ζούσαν από τα σπάργανα τους. Έπρεπε κάτι να κάνουν γι' αυτό. Όταν ορθώνετε μπροστά σου το κτίνο της αδικίας, απιλώντας να σε σιωπεδώσει, δεν υπάρχουν περιθώρια για ζητήσει επαναστατικών πρακτικών. Είναι χρέο σου να πιάσει τάρματα. Πρέπει άμεσα να πάρει ό,τι ο παππού σου έχει κρυμμένο στον μπαούλο για να το πολεμήσεις. Όλα τα άλλα είναι για αναβολές επαορίστων. Κάτι πιο αγνό, πιο έντιμο, πιο ηρωικό έχει αυτή η πράξη των επαναστατημένων εκείνων ανθρώπων. Απολάμβανα την ολική αποδοχή των ανθρώπων της Υπέθρο γιατί ευθυγραμμιζόταν με το κοινό λαϊκό αίσθημα. Σπλάχνα απ' τα σπλάχνα του λαού ήταν, που οι συσσωρευμένοι μέσα του οργοί Έβγαινε μεταμορφωμένη σε βία απέναντι στους ανάργητους τσιφλικάδες του κράτους. Δεν κρυβόταν πίσω από την ανωνυμία που προσφέρουν οι μεγαλοπόλεις και πίσω από ενιγματικές ταμπέλες. Αλλά με τα ονόματά τους, ακάλυπτα τα πρόσωπά τους, κανάνε έναν ευθύ πόλεμο με το κράτος και ήταν περήφανοι γι' αυτό. «Εμείς είμαστε», δήλωνανε Φταρσός. «Κάνουμε αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ελάτε να τα πούμε. Τελεία και Παύλα. Απόλυτη διαφάνεια». Καθισμένοι εκεί ψηλά νιώθαμε ο συνδετικό κρίκος εκείνο των αγέρωχων και ακάλυπτων ενόπλων με τους τωρινούς οργισμένους κουκούλοφόρους που αντιστέκονται στην ίδια ακριβώς εξουσία με το ίδιο διακύβευμα. Και το κάνουμε του δικούς τους παραλλαγμένους τρόπους, αυτού που επιβάλλουν τα χαόδια αστικά κάτεργα. Όταν δεν μπορεί να πετάξει το κορμί, μπορεί η ψυχή. Μόλι εκεί πίσω μα, στα περτουλιώτικα λιβάδια, τέλει του 30, ο φοβερός και τρομερός λίσταρχο Τζατζάς με τα παλικάρια του θα στείνανε περίταχνη ενέδρα χμαλωτίζοντας μια πολυπλωθή, πολυπληθή βία δία παραθεριστών και αγωγιατών τους. Ανάμεσα σε η οικογένειες της πολιτικής, επιχειρηματικής και επιστημονικής ελίτ της Θεσσαλία και όχι μόνο που την πολιτικο ζωή τη τότε εποχής. Οι περισσότεροι συνεχίζουν μέχρι και σήμερα. Είχαν περάσει το καλοκαίρι στι εξοχικές του κατοικίε, δροσίζοντα του τροφαντού από τι εξουσιαστικέ καρέκλε κόλου του μέσα στα πανέμορφα παρθένα ελατοδάση τη περιοχή, μακριά από τον καυτό λίβα του κάμπου. Στην επιστροφή, μέσα από τη φινοποριάτικη πυκνή ομίχλη, οπλισμένοι ω τα δόντια, πετάχτηκαν σαν ο αναοτζατζά και οι αντριωμένοι του φράζοντα τον δρόμο του. Ξεδιάλεξαν κάποιου με γνώμονα την οικονομική πολιτική ισχύ τους, και τους πήραν μαζί τους για να ζητήσουν λίτρα από την κυβέρνηση και τους συγγενείς του. Άλλοι άνθρωποι, άλλες εποχές θα μου πείτε. Μόνο που ανάμεσα στους επιφανείς απαχθέντες του Τζατζά ήταν πρόγονος του μέχρι πρόσφατα πολιτευτή και για κάποια χρόνια Υπουργού δικαιοσύνη τη Νέας Δημοκρατίας Χατζιγάκη που συμπτωματικά ότι η έκπληξη ήταν και εκείνος πολιτευτής. Σόι πάει το βασίλειο. Έμιση μαύρη κλέφτε, έμιση μαβρι κλέφτε, έμιση μαβρι μαύρη κλευθες, έμιση μαύρη κλέφτε. Ποτέρε, ποτέρε, ποτέρε δεν αλλάζουν. Στεφτικές, δεφτικές στα παράθυρα τους στηθεί, Άραρα την τοπί μιλώντας αγούσια και μολύν, Γροσπαθώντας μπέρδες πάνω τους νεφτά της μιας ζωή. Μεντρώνε με ντρότα, ώρα με τρώμε το ψωμί. Με ντρότα, ντρότα, ψωμί, Με ντρότα, πόλεμα με. Με ψωμί, Με φόβο, πόλεμα με. Φερίσιμα, The Prissima, the Glutus, σε μία πόλη που τσιρίζει με μη. Πάντου καπνί, κάνουμε ένα δάσιλαντι για δέντρα βράσινη μπάτση. Παραλίες ασφαλίτες, στραβά να σου κάτσει. Εμείς οι μάλλοι κλέφτες, εμείς οι Εντάξει, στον τήρημα τους γραμάμε την τάξη. Ας το στρουγκουλιό καναπέθει, καλέπουμε δράση μαύρε κλέφτη. Της ανελιάς εραστή, ακόμα παιδί, σε μία πόλη που τσιρίζει με μη. Πάντου καπ μετά τη ληστεία στην Εθνική της Καλαμπάκας, η ιδέα μιας απαγωγής επιχειρηματία η μέλου τη οικογένειά του με στόχο την αποκόμιση λύτρων, στριφογύριζε για πολύ καιρό στο μυαλό μου. Τέτοια πιθανότητα εξοικονόμηση ρευστού έμοιαζε ω ιδανική περίπτωση. Με τον καιρό, όσο περισσότερο δουλεύονταν στο μυαλό μου, διαπίστωνα πω οι παράμετροι που έπρεπε να ληφθούν υπόψη από όσου θα συμμετείχαμε στην επιχείρηση ήταν πάρα πολλοί. Πλέον φάνταζε ω το πιο πολυσύνθετο, πολυδιάστατο και απρόβλεπτο στην εξέλιξή του εγχείρημα. Σε μια επιχείρηση που βασίζεται εξ ολοκλήρου στον εκβιασμό, κυρίαρχο και καθοριστικό ερώτημα ήταν αν θα ήμασταν κατάλληλα προετοιμασμένοι να κάνουμε την απειλή μας πράξη και αν κατανοούσαμε πλήρως τι αυτό συνεπάγεται. Δεν εκβιάζεις αν δεν είσαι έτοιμος να πραγματοποιήσεις την απειλή σου, γιατί από εκβιαστή μπορεί πανεύκολα να μετατραπείς εκβιαζόμενο. Όταν αυτό το δίλημα απαντηθεί θετικά από όλου του το επόμενο προκατακτικό στάδιο είναι να μελετηθούν όλα τα προληπτικά εκείνα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να ελαχιστοποιηθούν και αν είναι δυνατόν να μηδενιστούν οι πιθανότητες, αυτή η απειλή να γίνει πράξη. Κι αν ποτέ χρειαζόταν το δάχτυλο σκανδάλι, να είναι τη άλλη πλευράς. Εκείνη να αποφάσιζε αν θα την τραβήξει ή όχι. Να μην σκοτώναμε εμείς για τα λεφτά τους, αλλά εκείνη για τα δικά τους που δεν έχουν κανέναν ενδιασμό να το κάνουν όταν πρόκειται για τον άλλον τα λεφτά και τη ζωή, Να αφήναμε στη διακριτική του ευχέρεια την αξιολόγηση του πολύτιμου ή μη της πανάκριβης ζωής τους και ανάλογα να πράξουν. Μετά από δύο απαγωγές δεν έχει πείσει ο Ξιακός του κόσμος ούτε η αόριστη καλοσύνη τους. Ίσως πρέπει να ξαναδοκιμάσω. Όλα τα παραπάνω συνηγορούσαν ότι για την επίτευξη του στόχου μας η επιλογή του προσώπου θα πρέπει να πληρεί τρεις βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να μπορεί σίγουρα να ανταποκριθεί στις οικονομικές μας απαιτήσεις χωρίς να καταστρέφεται ολοκληρωτικά. Δεύτερον, να υπάρχει οικογενειακό περιβάλλον με συνοχή γονείς, ήζυβος, παιδιά κτλ, για την ομαλή διαπραγμάτευση και εξασφάλιση της καταβολή των λύτρων. Και τρίτον, να έχει καλή υγεία, να αντέξει αυτή τη δοκιμασία. Με τον Νίκο συγκροτούσαμε ένα τρομερό δίδυμο. Μπορούσαμε να κάνουμε ένα-κάτω τα επαρχιακά αστυνομικά τμήματα με ληστείε, διαφυγέ από μπλόκα, πολύ ώρες τα καταδιώξεις που κάποιες κατέληγαν σε ανταλλαγή πυρών, μα ποτέ δεν κατάφερναν ούτε καν να μας ρημώξουν, όχι να μας βάλουν στο χέρι. Ήταν τέτοια η σιγουριά μας, που δεν ήταν λίγες οι φορές κατά την ώρα της καταδίωξης που κάναμε χαβαλέ με τον δρόμο που πρόδιδαν οι αντιδράσεις τους. Όμω η αντιπαλότητα από πλευρά μα ξεκινούσε και σταματούσε στην εξασφάλιση τη ελευθερία μα. Ξέραμε πω θα του βρίσκαμε συνέχεια μπροστά μα. Αυτή ήταν η δουλειά του. Εμάς άλλοι. Δεν του λογιάζαμε ω εχθρού, αλλά ω παρήσακτου. Ω την τροχοπέδη που βάζει ο πολιτισμένο άνθρωπο να ανακόπτει την ίδια του την πορεία. Το, ασυνείδη, το ασυνείδητο υποζύγιο που κάθε φορά θα φορτώνει την κτηνοδία που κρύβει μέσα του. Ο Νίκο ήταν στο τιμόνι. Γρήγορος, ψύχρεμος, άριστος γνώστης όλων των εθνικών, επαρχιακών, ασφάλτινων, χωμάτινων δρόμων και μονοπαθιών όλης τη επικράτειας. Το Google Earth πριν εφευρεθεί ήταν φυτεμένο μέσα στο μυαλό του. Εγώ πάλι ένας συνοδικός μπαρούτη, πάντα με το Καλάζνικο στα πόδια μου έτοιμο προς χρήση, αν και όταν υπήρχε σοβαρή αιτία να μιλήσουν τα όπλα. Η μεταξύ μα ήταν ιδανική. Ένα νεύμα, ένα βλέμμα, μια χειρονομία αρκούσε να ξεκινήσει το γλέντι. Αυτό σίγουρα συνέβαινε γιατί στις φλέβες μας κυλούσε το ίδιο αίμα πολλών γενεών ορεσίβιων ανυπότακτων ανθρώπων. Αίμα που δεν σου επέτρεπε να αγιάσει και σου απαγόρευε να παραδοθείς. Υπότιτλοι AUTHORWAVE Επιδόθηκα σε έναν αγώνα συλλογή στοιχείων για όλο το οικονομικό και όχι μόνο κατεστημένο. Ξεκίνησα με μεγάλη υπομονή και μεθοδικότητα να συλέγω οποιαδήποτε στοιχείο οικονομικού ενδιαφέροντος κυκλοφορούσε εκείνο τον καιρό στην αγορά. Από ημερίσχιο τύπο, πολιτικό, οικονομικό, οικονομικά περιοδικά, δημοσιεύσει ισολογισμών εταιριών, κουτσομπολίστηκα έντυπα και ό,τι άλλο μπορούσε να μου παρέχει χρήσιμε πληροφορίε πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Το τι ανακάλυψα δεν τα χωράει του ανθρώπου νου. Όλη η βόχα της οικονομικοπολιτικής διαπλοκής μπήκε απ' τα ρουθούνια μου με άμεσο κίνδυνο την απενεργοποίηση του εγκεφάλου μου. Το χρήμα έρευε ευρώμικο και άφθονο για τους μοιημένους μαξετσίποτους. Ήταν τα χρόνια της παρακμής του Πασόκ, όταν οι σοσιαλισταράδες είχαν στήσει στην πλάτη του Κοσμάκη ένα τρικούβερτο μεγαλειώδες γλέντι, λαϊλατώντας τι οικονομίε και το μέλλον του ελληνικού λαού. Διαπλοκή, σκάνδαλα, ρουσφέτια, συναλλαγές ήταν κάποιες από τις μεγάλες αδυναμίες των, ενίκειων, των ενίκων του Κοινοβουλίου. Τα οικονομικά τζάκια, παλιά και νεόκοπα, ξέραν καλά από τραπεζώματα. Αρκεί λιγούριδε πολιτικοί να κάλει τα νομοθετικά όλο αυτό το πιάτσικο. Η δε δεξιά αντιπολίτευση δεν έμεινε απ' έξω, είχε το μερτικό της. Ως αιώνια αγαπημένη της οικονομικής άρχουσας τάξης, κρατούσε νόμιμα και συνέχιζε να κρατά τα βαριά, χρυσά κλειδιά της διαπλοκής. Ο μελλοντικό μου απαχθής, Αλέξανδρος Χαϊτόγλου, βοηθούσε οικονομικά τον τότε αρχηγό της πολιτικής άνοιξης, τέπιτα πρωθυπουργό, Αντώνης Σαμαρά και το κόμμα του. Ήταν φίλοι. Κάθε φορά που ανέβαινε στη Θεσσαλονίκη για τις πολιτικέ του συγκεντρώσει, διανυκτέρευε στο σπίτι του. Αυτό, ανάμεσα σε πολλά άλλα για τα σπιχταγκαλιάσματα του χρήματο και τη πολιτική μα το είπε ο ίδιος ο Χαϊτόγλου τι μέρε που τον είχαμε στα χέρια μα. Φυσικά η αριστερά άπλωνε και αυτή τα χεράκια της να πάρει τα κεράσματά τη. Όταν ελέγχει το υπηρετικό προσωπικό, κάτι θα αρπάξει κι εσύ. Δεν θα αφήσει όλο τον κόπο σου να πάει στα μεγάλα τσιμπούσια. Άμα είσαι συνδικαλιστή, θα χώσει την βρωμοχαιρούκλα σου να τσακώσει καναλακταριστό καλοψημένο μπουτι τόπουλο. Ούτω ή άλλω δικαιούσε. Και αν πάλι διαμαρτυρηθούν για αυτή σου την απρέπεια, τους τραμπουκίζει με απεργία στην κουζίνα, πάντα πιάνει. Για να μην πεινάσουν οι μεγάλοι του σκηνέ, σε κάνουν ομοτράπεζό του αφού πρώτα σε χρήσουν βουλευτή. Αν είσαι εντελώ γαϊδούρι, σε η Υπουργό για να έχεις μια θέση για πάντα στο μεγάλο τραπέζωμα που την κέρδισε με του παθί σου. Τα τραπεζώματα όμω έχουν ένα κακό. Μαζεύουν διάφορα πεινασμένα άγρια σαν και μας, που με τη βία των όπλων θα αρπάζουμε κάνα κομμάτι ψωμί που χρησιμεύευε μόνο ως ντεκόρ από το πιάτο του Χαϊτόβουλου. Εμείς εκείνο το διάστημα, λόγω του ιδιαίτερου του επαγγέλματος, γνωρίζαμε όλους τους εθνικούς επαρχιακούς δρόμους της Υπηρετική Ελλάδα, και αυτό που διαπιστώναμε ήταν ότι όλοι τους ήταν διαλυμμένοι και ονδυγικά επικίνδυνοι. Και όμως, οι εναλλασσόμενε κυβερνήσει, κάθε τρει και λίγο, δημοπρατούσαν καινούργια έργα για τη συντήρηση εθνικών και επαρχιακών οδών ή για την διάνοιξη νέων, που τα χάριζαν ω στην Άκτορ του Μπόμπολα, συνάγιεκ του Τριανταφύλου και πάει λέγοντα. Αυτοί με τη σειρά του τοποθετούσαν κάποια φορτηγά μαζί με εκφορτωτέ και κάπω του εργάτε για το ξεκάρθωμα και το έργο ήταν υπό η κατασκευή. Όταν ήταν προεκλογική περίοδο, εντατικοποιούταν οι εργασίε, πιθανόν με έξτρα κονδύλι για να φτιαχτεί ένα κομμάτι που θα το επισκεπτόταν ο εκάστοτε για να αυτοπροβληθεί επιδεικνύοντας μέσω του τηλεοπτικού κανολιού που κατατύχει άνοικε στους κατασκευαστές τα καταρθώματά του. Και η ζωούλα κυλούσε προς τον κατήφωλο. Αυτές οι πρακτικές είχαν διευρυνθεί, διαφθήροντας δήμους και κοινότητες σε μεγαλύτερο ακόμα βαθμό. Ασφαλτοστρώνανε έναν χωματόδρομο που σε δύο μήνε ήταν γεμάτος λακκούβες λόγω φτηνού υλικού και προχειρότητα. Δύο εβδομάδε πριν τη ληστεία που προανέφερα, είχαμε προκαθορίσει το δρομολόγιο διαφυγής, το οποίο περιλάμβανε έναν ολόφρεσκο ασφαλτοδρομένο δρόμο 10 χιλιόμετρων. Τότε, γνωρίζοντα πω μέχρι πρότινο ο συγκεκριμένο δρόμο ήταν χωμάτινο, κάναμε πλάκα λέγοντα πω ο δήμαρχο τη περιοχή μα έστρωσε χαλί για να περάσουμε. Την ημέρα όμως της ληστείας βρίζαμε τον δήμαρχο που μας έστησε παγίδα γιατί βρήκαμε τον δρόμο σουρωτήρι από μεγάλες τρύπες. Το αυτοκίνητο δεν μπορούσε να τον διασχίσει με πάνω από 20 χιλιόμετρα. Σίγουρα τσέπωσε περισσότερα λεφτά από τη δικιά μας ένοπλη ληστεία τράπεζας και όμως εμάς κυνηγούσαν. Τέτοια τα έργα τον κρατούν Thank you. Κιμήσαμε τις παρακολουθήσει στο σπίτι του Χαϊτόγλου κατά τις πρωινέ ώρες με σκοπό να διαπιστώσουμε την ώρα που πήγαινε στο εργοστάσιο όπου ήταν το γραφείο του. Δεν θα αργούσαμε να βγάλουμε άκρη. Ο Χαϊτόγλου όταν άφηνε τα παιδιά του στο σχολείο έμπαινε σε ένα στενό χαλικό δρόμο ενός περίπου χιλιόμετρου για να καταλήξει σε μια διασταύρωση και να περάσει ευθεία απέναντι όπου ο δρόμο γινόταν ασφάλτινος. Εκεί ακριβώ στη διασταύρωση με άφησε ο Νίκο πριν ανυφορήσει το χαλικόδρομο για το σχολείο. Ήταν μέσα Δεκέμβρη, έκανε αρκετή ψύχρα. Φορούσα γάδια, ψεύτηκα γυαλιά μειοποία, σκούφο που κάλυπτε μέτωπο και αυτιά, και στο πίσω μέρο τη ζώνη του παντελονιού μου είχα περασμένο ένα μπράουνιγκ με δύο εφεδρικού γεμιστήρε έτοιμο για χρήση. Στο μικρό σακίδιο πλάτη εκτό των άλλων βρισκόταν ένα σκόρπιον με πολλού γεμιστήρε, σαν δύο χειρομοβίδε. Οι δρόμοι που καταλήγανε στη διασταύρωση είχαν αραιή κίνηση. Εκτό απ' το όπου του, δεν θα έπαιρνε κανεί χαμπάρι. Δεν θα περάσαν ούτε δέκα λεπτά όταν είδα το ραβ να κατηφορίζει φέρνοντα καροτσάδα το κόκκινο δίπορτο όπελ του Χαϊτόγλου. Ο Νίκο, σαν καλό οδηγό που σέβεται τον κοκ, σταμάτησε στη διασταύρωση για να ελέγξει την κίνηση. Ο Χαϊτόγλου, σαν ομοταγή πολίτη, σταμάτησε πίσω από τον προπορευόμενο ραβ. Έκανε καλή δουλειά ο Νίκο. Η πόρτα του συνοδηγού του Όπελ σχεδόν με ακουμπούσε. Την άνοιξα σαν να μην συμβαίνει κάτι. Κάθισα στη θέση του συνοδηγού, πάλι σαν να μην συμβαίνει κάτι. Όμω είχα ήδη τον Μπράουνινγκ στο δεξί μου χέρι και το κόλλησα στα πλευρά. Κάνε ό,τι σου λέω, γιατί θα σε εκτελέσω επί τόπου, πανικοβλήθηκε. Προσπάθησε να βγάλει τη ζώνη. Τον χτύπησα με την αγκυνογενό γκυνογενό ένα μικρό γκυνογενό γκυνογενό από φυσικό γκυνογενόγενόγενόγενόγεν Σταθμεύσαμε τα